όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Το δεύτερο ημίση του Τετάρτου μετά αιώνα είναι από κάθε άποψη κρίσιμο και από την άποψη που ενδιαφέρει εμάς εδώ, είναι κρίσιμο διότι η χριστιανική θρησκεία τύνει να γίνει και τελικώς γίνεται η ιδεολογία. Πράγμα που εκφράζεται σε όλους τους τομείς ακόμη και με διοικητικά μέτρα. Πράγματι μετά το βραχή και αδιέξοδο εμβόλυμο του Ιουλιανού για δυόμισι όλα και όλα χρόνια το 363 με 365 χοντρικά ο Θεοδόσιος ο πρώτο. Μέσα σε 15 όλα και όλα χρόνια, καταφέρνει να επικηρύξει σχεδόν την παλιά θρησκεία και να κληροδοτήσει στου δύο διαδόχους του, επί των οποίων και διασπάται η αυτοκρατορία, την τελευταία υποχρέωση, δηλαδή να καταργήσουν του Ολυμπιακού Αγώνε. Οι σχολέ έχουν κλείσει, οι εθνικοί έχουν τεθεί υποδιωχμών και θα συμβούν και οι αναμενόμενε αγριότητε με αποκορύφωμα την δολοφονία τη Υπατία από τον όχλο των Χριστιανών στην Αλεξάνδρεια. Βασικό στοιχείο της μετατροπής του χριστιανισμού σε ηγεμονεύουσα ιδεολογία είναι η παραγωγή εκλαϊκευτικών κειμένων τα οποία κωδικοποιούν, ας πούμε, το νέο ήθος, τις νέες προτεραιότητες. Βέβαια, όπως έχουμε πει σε άλλη ευκαιρία, λαϊκά έντυπα μπορούν από μια άποψη να θεωρηθούν ήδη τα αρχικά Ευαγγέλια από τα οποία καταστάλλαξαν αυτά που έχουμε σήμερα. Και ο όρος διαδοσής ήταν και η καινούργια τότε, λαϊκότερη μορφή του βιβλίου. Όμως αυτή είναι η πρώτη φάση και ήδη έχει υπάρξει μια δεύτερη, που τώρα κι αυτή με τη σειρά της μετασχηματίζεται, καθώς αλλάζουν οι εποχές και η συγκυρία. Έτσι, τα μικρά μυθιστορήματα μπορούμε να τα πούμε, λαϊκά μυθιστορήματα, αλλά ταυτόχρόνω και ντοκουμέντα, γιατί ήταν δίκοπα είχαν και τις δύο αυτές όψεις, της προηγούμενης περίοδου, της περίοδου του μαχόμενου χριστιανισμού, τα μαρτυρολόγια, τα οποία είσαν βασισμένα εν πολλής στα επίσημα έγγραφα, στα άκτα της ρωμαϊκής εξουσίας για τις διάφορες περιπτώσεις μαρτύρων, πάβουν πια να έχουν την έγκλη που είχαν, δεδομένου ότι δεν υφίσταται πια και παραγωγή μαρτύρων, ή μάλλον έχει περάσει στην αντίθετη όχθη τώρα. Αντιθέτω, ένα νέο είδος υποκαθίσταται στα μαρτυρολόγια και είναι η βία Αγίων. <Τυπικά>, Τυπικά μπορούμε να πούμε ότι η έναρξη γίνεται με τον βίο του Μεγάλου Αντωνίου τον οποίο συγγράφει ο Μέγας Αθανάσιος στο πρώτο ημίση ακόμη του τέταρτου αιώνα. Και δεν είναι τυχαίο ότι ήδη σε αυτό τον ιδρυτικό βίο η προϋπόθεση είναι ο αναχωρητισμός. Οι Άγιοι είναι ω επιτοπλίστων ασκητές που έχουν αποσυρθεί βαθιά στην έρημο και μάχονται τον κόσμο. Παρά τα αυτά υπάρχει και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίο λίγο αργότερα θα γράψει τον επιτάφιο που είναι στην πραγματικότητα ένας βίος του Μεγαλού Βασιλείου. Άρα λοιπόν έχουμε ήδη ορίσει το φάσμα μας. Και από εκεί και πέρα η παραγωγή εντείνεται. Ο Παλάδιος, ο οποίο γεννήθηκε στη Γαλατεία και κατέληξε στα γεράματά του επίσκοπος πάλι στη Γαλατεία όταν γίνεται μοναχός, πηγαίνει στην Αίγυπτο, γνωρίζει αγίους και αμαρτωλούς, όπως λέει, και έτσι απευθύνει ένα σύγγραμμα στον λάψο και τον ενημερώνει για όσα είδε, για όσα γνώρισε στο πλαίσιο του ασκητικού βίου. Είναι το περίφημο λαψαϊκο και είναι και το πρώτο ανθολόγιο, ας πούμε, τέτοιων ιστοριών. Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν άλλα. Και ως τον δέκατο χοντρικά αιώνα η παραγωγή θα είναι απρόσκοπτη. Κρίσιμα αρχικά στάδια μετά το λαυσαϊκό του Παλάδιου, η φιλόθεως ιστορία του Θεοδωρήτου Επισκόπου Κύρου και το περίφημο λιμονάριο του Μόσχου. Αυτός λοιπόν ο Ιωάννης Μόσχος, με τον οποίο τίνουμε πια προ τα τέλη του 6ου αιώνα, έχουμε προχωρήσει αρκετά, γράφει και αυτός δύο Αγίων σε γλωσσικό ιδίωμα δημόδε και αυτό έχει σημασία διότι δεν ισχύει η Φεριπίνη στην περίπτωση του Μεγάλου Θανάσιου με την οποία ξεκινήσαμε, ούτε του Γρηγορίου, του Θεολόγου, και καθώς σαρώνει το πεδίο των μετέπιτα βιογραφημάτων, τα οποία θα γράψει, ή μυθιστορυμάτων, συνοδεύεται και από τον σοφιστή Σοφρόνιο, ο οποίος αργότερα όμως κατέληξε Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Αυτός λοιπόν ο σοφρονιο θα γράψει και τον βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτία. Ο πρώτος λόγος λοιπόν που διάλεξα να ακούσουμε τις δύο προηγούμενες φορές τον βίο της Μαρίας της Αιγυπτίας, πέρα φυσικά από την υποχρέωση να κατανοηγούμε λόγω των ημέρων, ήταν ότι ανήκει σε ένα κρίσιμο είδος και λογοτεχνικά κρίσιμο ενώ. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι μια οχρή αντάβγια του πώς θα λειτουργούσε τότε στην ακμή του αυτό το είδος την πρόλαβα και ίσως να υπάρχει και ακόμη. Θέλω να πω ότι κατά συγκυρία στην βιβλιοθήκη που βρήκα μικρός κυριαρχούσαν οι συναξαριστές. Και θυμάμαι ακόμη ότι χρησιμοποιούνταν και ως λαϊκό ανάγνωσμα και ως στρατευμένο κείμενο. Δηλαδή ως πρότυπο και μοχλός ηθικής διαπαιδαγωγής. Η βίοι είναι... Εκ γενετή, εξιστάσεω πρότυπη. Και όποιο διαβάσει την εισαγωγή στο Λαυσαϊκό του Παλαδίου θα δει ότι αυτό το πρόγραμμα τίθεται ευθύ εξ αρχή ενισχύει. ισχύ. Γι' αυτό άλλωστε και οι Βοίοι έχουν απορροφήσει πάρα πολλά και ετερόκλητα υλικά από την αρχαιότητα και από τον περιγυρό του ακόμη, όταν πρώτο ξεκινούν. Μπορεί να βρει κανεί εκεί μέσα το ελληνιστικό μυθιστόρημα, δηλαδή μια ταχύρυθμη και πικαρέσκα αφήγηση. Μπορεί να βρει όμως και αντανακλάσεις από τους βίους των σοφιστών ή των φιλοσόφων. Θυμάμαι λοιπόν την διπλή τους λειτουργία, ζωντανή ακόμη. Και θυμάμαι επίσης και την διπλή τους πρόσληψη, ότι δηλαδή ήσαν αναγνώσματα με την έννοια της κατά μόνας ανάγνωσης, τα έπαιρνε κάποιος και Σύνοφρης μελετούσε τον βίο του Αγίου και αναρωτιόταν πόσο απήχε από αυτό το πρότυπο, αλλά και αναγνώσματα με την άλλη έννοια, με την έννοια του κειμένου που κάποιος το εκφωνεί και το ακροατήριο ακούει. Και φαίνεται ότι και εξ αρχής έτσι πρέπει να λειτουργήσαν οι βοίοι, δεδομένου ότι οι περισσότεροι σαν αγράμματοι. Και η βιβλιοθήκη στην οποία θα έμπαιναν οι βοίοι, θα ήταν η βιβλιοθήκη στην οποία μπαίνουν σήμερα τα bestseller, για να το πούμε χοντρικά. Δηλαδή προϋπέθεταν μια μέτρια μόρφωση, μια κάποια απλώ αποκόλληση από τον αναλφαβητισμό, και έτσι κατήχαν τη θέση που πολλού αιώνε αργότερα κατήχαν οι αστικέ Χριστομάθειε Φερρυπίν. Και το κοινό του θα πρέπει να ήταν και αυτό διπλό. Όπω και η λειτουργία του, όπω και η πρόσληψή του. Θα πρέπει να ήταν καταρχήν οι υποψήφοι μιμητέ των βίων των Αγίων, δηλαδή οι καλόγεροι στα μοναστήρια που θα του άκουγαν να εκφωνούνται στην τράπεζα ή στην εκκλησία. Και από εκεί και πέρα το ευρύτερο κοινό. Έτσι, μέσα στου βίου είναι διδωμένη μια ηθική μπροσούρα και λαϊκής φυλάδα, η οποία καθορίζει το βαθύτερο στυλ του ανεξαρτήτως του ιδιώματος. Και ως μηχανισμοί λοιπόν παραγωγής ιδεολογίας, με ενδιαφέρουν όσο και ως λογοτεχνία. Γι' αυτό και έκανα ένα χρονικό πεγνίδι που νομίζω ότι θα πρέπει για μισό λεπτό να το εξηγήσω. Ακούσαμε το βίο τη Μαρία της Αιγυπτίας, σε ένα λαϊκό ιδίωμα, στα Θεσσαλονικιώτικα με τα μεταβιζαντινά ας πούμε, διότι το πήρα από τον θησαυρό του Δαμασκίνου του Στουδίτου, όπως ανέφερα στις προηγούμενες εκπομπές. Δεν είναι φυσικά αυτός ο βίος, όπως προτογράφηκε. Πέρασαν μια περιπέτεια οι βίοι. Καθώς παρακολουθούσαν τη μετάβαση της ύστερη Αρχαιότητας σε βαθύ Βυζάντιο, άρχισαν κι αυτοί σιγά-σιγά να τυποποιούνται. Με αποτέλεσμα, μετά και την πρώτη βυζαντινή αναγέννηση. Στα μέσα πια του 10ου αιώνα, έχει προκύψει η ανάγκη, ως τυποποιημένα είδη πια, και ενώ ελάχιστοι καινούργιοι συγγράφονται, να συντονιστούν έτσι ώστε το ηθικό πρότυπο να είναι και πρότυπο καλλιέργεια. Με δύο λόγια, οι Βοίοι πρέπει να καθαριστούν. Και αυτό το αναλαμβάνει ο Σιμαώνα Μεταφράστη, του Κωνσταντίνου Πορφυρογένητου. Από εκεί και πέρα, οι Βοίοι κανονικά θα έπρεπε να έχουν αρχιοθετηθεί και να έχουν παραμείνει εγκλωβισμένοι στην ίδια του την τυποποίηση. Λόγω όμως της βαθιάς βιδωμένης λαϊκότητας δεν συνέβη αυτό. Η χρήση τους παρά το ρητορικό, βαριά ρητορικό και ακόμη βαρύτερα όταν ξαναμεταφράστηκαν επί παλαιολόγων ιδίωμα, παρά τον παρόκ σχεδόν στυλ, οι παραμένουν μπροσούρε και παραμένουν λαϊκά μυθιστορήματα και έτσι επανενεργοποιούνται συνεχώς μες στο ακροατήριό τους. Κατά παράδοξο τρόπο, λοιπόν, η λαϊκόπτροπη μεταγραφή τους από τον Δαμασκηνό ανασυγκροτεί ένα είδωλο του αρχικού χαμένου πρωτοτύπου. Ο τρίτος λόγος, για τον οποίο επέλεξα το βίο της Μαρίας της Αιγυπτίας, συνερεί τους προηγούμενους. Ως αυτοτελές, αν μπορούμε να το φανταστούμε έτσι, λογοτέχνημα, συνοψίζει μοτίβα Εξαιρετικά ενδιαφέρονται. Ο πρωταγωνιστής εδώ πέρα είναι το ίδιο το σώμα της Αγίας, το οποίο μετά από τον κλείδωνα των παθών υφίσταται ένα σχεδόν αλχημικό μετασχηματισμό και έχει γίνει το ίδιο σχεδόν ανύπαρκτο. Και εδώ ασταματήσουμε σταματήσουμε μισό λεπτό, γιατί ο συνδυασμός, η συνήχηση, είναι από τις πιο συναρπαστικές. Μέσα σε αυτόν τον αιώνα, όπου γεννιούνται οι βοίοι, ο νεοπλατωνισμός... Α το πούμε έτσι συμβατικά, έχει κατρακυλήσει από τον πλοτίνο στον ιάμβληχο, από την διάβγεια στον μυστικισμό, και ταυτόχρόνω έχει ξαναβγεί με έμφαση στο προσκήνιο η αλχημία. Και την ίδια περίοδο που η έμφαση μετατοπίζεται στους άμβικες και στα υλικά που μετασχηματίζονται, την ίδια περίοδο τα ανθρώπινα σώματα καταστήφη αποσύρονται στο μεγάλο άμβικα της ερήμου για να υποστούν κι αυτά έναν μετασχηματισμό μέχρι τη θέωση. Μες στο βίο της Μαρίας της Αιγυπτίας, όλο αυτό κωδικεύεται κατά τρόπο ιδανικό. Και ίσως τυχαία, και ο ίδιος ο αφηγητής λέγεται Ζωσιμάς. Ε, λοιπόν, ο πιο διάσημος αλχημιστής της Αιγύπτου ήταν ο Ζωσιμος ο Πανοπολίτης. Και ίσως τυχαία, πάλι, η μοναδική γνωστή γυναίκα αλχημίστρια, Εκείνη τη εποχή, λέγεται Μαρία και θεωρείται ότι εφήβρε το ατμόλουτρο που ακόμη φέρει το όνομά της, λέγεται Μπεν Μαρή. Και αυτή η Μαρία συγχαίεται με πολλές άλλες Μαρίες... με στο συλλογικό φαντασιακό. Συγχαίεται πότε με κάποιαν αδερφή υποτιθέμενη του Ααρών... πότε με την Κλεοπάτρα, την Αιγύπτια Βασίλισσα και γνωστή για τι ενασχολήσει τη με τα δηλητήρια και του μετασχηματισμού, πότε όμω με τη Μαρία του Κλοπά ή και με τη μητέρα του Ιησού. Θα μπορούσαμε αυτό το αλχημικό μοτίβο να το αναπτύξουμε επάπειρον, με τις ώρες, διότι στην ουσία θα το ξαναβρούμε μέσα στον πυρήνα της λογοτεχνίας, όταν η λογοτεχνία θα αναγεννηθεί από την τέφρα της. Θα το ξαναβρούμε μέσα στην πίστη των τροβαδούρων και εφ' εξής. Σε άλλη ευκαιρία όμως αυτό. Μέσα σε αυτή την ιστορία των μετασχηματισμών και χάρη στο ηθικό πεδίο διδαχής νουθεσίας, αυτό το αφόρητα πνικτικό και ηθικιστικό περιβάλλον, ο βίος αυτός εγκλωβίζει τρομακτικούς όγκους ακούσιας παροδίας. Είναι ένα είδος, τα λέγαμε, αθέλητης, καταναγκασμένης σχεδόν, σάτυρας του ίδιου του είδους του, λόγω της ακρότητας που τον χαρακτηρίζει. Και έτσι, χάρη στο βίο της Αγίας αυτή και με την ευχή τη μπορούμε τώρα, να επανέλθουμε στην εκκρεμότητα που έχουμε αφήσει προμήνων. Να ξαναβρούμε από το πιο απροσδόκητο αλλά και τον πιο βαθιά συνδεδεμένο με τον πυρήνα του ζητήματος δρόμο το θέμα της σάτυρας. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.